Στίχη 45 56 «Ο θάνατος του Ιησού» 45 Από την δωδεκάτη δε ώραν έγινε σκοτάδι όλη την γη, έως τας 3 το απόγευμα. 46 Κατά την την τρίτην απογευματινή ώραν εφώναξε ο Ιησούς με φωνήν μεγάλην και είπεν Ιλί, Ιλί, λιμά, σαβαχθανή» του τέστη «Θεέ μου, Θεέ μου, με εγκατέλειπε. 47 Μερικοί δε από εκείνου που εστέκονται εκεί και δεν εγνώριζαν την αραμαϊκή γλώσσαν, όταν ήκουσαν αυτό, έλεγαν ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτως. 48. Και αμέσως ένας από αυτούς έτρεξε και πήρε ένα σφουγγαράκι και αφού το εβούτηξε στο ξύδι, το ετύλιξε εις ένα καλάμι και προσεπάθη να τον ποτίσει. 49. Οι υπόλοιποι όμως έλεγαν «Άφησε να είδομε εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον σώσει». 50. Ο δε Ιησούς, αφού πάλιν εφώναξε με φωνήν μεγάλη. αφήκε μόνος του και θεληματικός να φύγει εκ του σώματος η ψυχή του. 51 Κι δου, το παραπέτασμα που εχώριζαν στον αόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, εσχίσθη στα δύο, από επάνω έως κάτω, και οι γη και επέτρε την περιφέρεια της Ιερουσαλήμ εσχίστησαν εξαιτία του σεισμού. 52 και τα μνημεία που ήσαν εις τους βράχου βράχους ηνίχθησαν και από τα ανοιχθέντα της στιγμήν αυτήν μνημεία πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων ανεστήθησαν όταν μετά τρεις ημέρας ανεστήθη πρώτος ο Χριστός. 53. Και αφού εξήλθουν από τα μνημεία μετά την ανάστασή του εμβήκαν στην την Αγίαν πόλιν και εφανερώθησαν εις πολλού. 54. Ο δέκα τόνταρχος και εκείνοι που μαζί του εφύλαταν τον Ιησούν όταν είδαν τον σεισμόν και όσα έγιναν εφοβήθησαν πολύ και έλεγαν «Πράγματι, αυτό ήταν ο Υιός Θεού». 55. Ήσαν δεϊκοί και γυναίκες πολλέ που από μακριά παρετήρουν. Αυτοί κολούθησαν τον Ιησούν από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. 56. Μεταξύ των οποίων ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίων.